Καλησπέρα είμαι η είστε συντονισμένοι στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο του Βλέπω. Πέμπτη σήμερα, φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εντάξει, για μένα καλό είναι, γιατί ήταν πολύ κουραστική. Και μιας και φτάσαμε στο τέλος, ολοκληρώνουμε και για αυτή την εβδομάδα παρά μία μέρα τη Δευτέρα, το Ταξίδι που ξεκινήσαμε στις ε, πιο καλές κυκλοφορίες του 2011. Ξεκινήσαμε την Τρίτη με το ε, χειμώνα του 2011 Ιανουάριο και σήμερα θα περάσουμε και στον Απρίλιο σιγά σιγά αφού τελειώσουμε με το Μάρτιο που το ξεκινήσαμε χθες αλλά το κουτσουρέψαμε. Εντάξει τι να κάνουμε ήταν πολύ δίσκη και προσπαθώ να βάζω ότι κάπω μου περισσότερη εντύπωση γιατί έχω ξαναπεί το 2011 δεν ήταν και από πολύ μου ό,τι έχει να κάνει με την indie. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους Generationals σήμερα, μία μπάντα η οποία μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη και εντάξει για να έρχονται και από εκεί προφανώς κουβαλάνε και μεγάλο έτσι μέλλον, αν και λίγο η μουσική δεν ταιριάζει, μιας και η Νέα Ορλεάνη είναι, θεωρώ η πρωτεύουσα της jazz, τώρα πως το καταφέρουν δεν ξέρω, δεν έχουν και πολύ jazz μέσα στη μουσική τους πάντως, παίζουν αυτή την ωραία indie pop με λίγο jungle μέσα και Ήταν το δεύτερο άλμπομ που κυκλοφόρησαν φέτος, μετά από το Con Lau, το τεπούτα του, το 2009. Και φέτος, εκεί, τέλη Μαρτίου, κυκλοφορήσαν το Actors, Actor-Caster... Από το οποίο και εμείς ακούσαμε το 2010 Και να πω ότι είναι μια μπάντα η οποία αποτελείται από δύο αγοράκια Τον ε, Ted Joyner και τον Grant Widmer Και είναι από τις μπάντες οι οποίες έχουν γίνει γνωστές μέσα από πού Μέσα από σειρές βέβαια Άπειρες μπάντες έχουν γίνει γνωστές Από Grey's Anatomy Από, ε, το λέγω, από House ε, Από τους ε, να δεις California Teens Και όλα αυτά τα ωραία Που εγώ παρακολουθώ Για αυτό γιατί μου αρέσει, γιατί βρίσκω πολλά πράγματα από αυτές τις σειρές καλά και κακά λοιπόν και συνεχίσανε φέτος με το δεύτερο άλμπτος εντάξει δεν μπορώ να πω ήταν και κάτι το πολύ super wow Είναι ωραίο για να περνάς όμορφα την ώρα σου και να ακούσεις έτσι μουσικούλα για να χαλαρώνεις. Πάμε να συνεχίσουμε με την κοπέλα του Μαρτίου που έβγαλε το δίσκο της. Γιατί όπως είπα και στις προηγούμενες εκπομπές, το 2011 είχαμε πολλές γυναικές φωνούλες που ξεπίδησαν. Πρόκειται για την Λάκη η οποία έβγαλε ένα πολύ έτσι σκοτεινό και θα έλεγα... Βαρύ άλμπουμ φέτος σε σχέση με το ντεμπούτο της το 2009, το Youth Novels που ήταν πιο κοριτσίστικο και ε, αυτό το ήταν λίγο πιο γυναικείο, θα έλεγα ότι πάει να μιμηθεί λίγο την Britney Spears <laughs> τι, τι λέω σήμερα Λοιπόν, η, οπο, η οποία, luckily... Πέρα από το γεγονός ότι το άλμπουμ της ήταν λίγο πιο όριμο και πιο σοβαρό, είχε και το χιτάκι του καλοκαιριού ίσως, μιας και σε ό,τι όπου και να άνοιγα τηλεόραση, ραδιόφωνο, ε, πώς το λένε, facebook, όπου και να, να άνοιγα οτιδήποτε, το έβρισκα μπροστά μου, λέω για το I Follow Rivers. Ε, το, πώς το λένε, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το, το όνομά του είναι Goode Rhymes, ναι, σωστά, και έχει κάνει και παραγωγή Ε, νομίζω ο τύπος που είναι στους Πίτερ Τζόναν, Πίτερ Πιόν και κάτι, αυτόν, το έχω πει με το ονόμα, το πάντα τον μπερδεύω. Ε, λοιπόν, εμείς από αυτό θα ακούσουμε το Get Some και να στείλω και τις καλησπέρες μου και τα φιλιά μου στην Έλενα. Αυτή ήταν και η Lucky Lee με το Get Some που μας τραγουδούσε κάτι περίεργα γιατί οι στοίχοι του συγκεκριμένου, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λένε μόνον ξέρω τι λένε αλλά θα καθίσω να επεκταθώ Λοιπόν, η οποία όπως μας έρχεται από τη Σουηδία κοινώς Τι άλλο να πω για αυτή, εγώ την ανακάλυψα πάντως το 2009 από το ντεμπούτο της το οποίο μου είχε κάνει ήταν τότε που είχε βγει μαζί Bad For Lusses, Florence and the Machine, όλες εκείνοι παρέα των κορίτσιων Και μου είχε κάνει έτσι όμορφη εντύπωση γιατί ήταν, ε, πώς το λένε, ήταν λίγο πιο ήρεμη, λίγο πιο pop με την ωραία έννοια. Αν και ο δίσκος της ο φετινός επίσης ωραίος ήταν, ε, εντάξει πιστεύω ότι την εδραίωσε με τα κομμάτια που είχε μέσα, ειδικά με το I Follow Rivers και ε, ίσως είναι από τα υποσχόμενα ονόματα. Θα δούμε, με το μέλλον θα δείξει. Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο κύριο, ο οποίος ε, προτιμάει να τον ε, φωνάζουμε με το όνομα Telekinesis. Πρόκειται για τον Μάικλ Μπέντζαμιν Λέρνερ συγκεκριμένο... ο οποίος μας έρχεται από την Ουάνσιγκτον. Είναι ένα συντηρόκερο όπως δηλώνει... και έχει κάνει αρκετές απόπειρες εκεί το, από το 2007... Κυρίως όμως από το 9 άρχισε να κυκλοφορεί δίσκους και φέτος κυκλοφόρησε και αυτό σε ένα δίσκο το οποίο εμείς θα ακούσουμε το You Clearing Clear in the Sun. Η pop κάνει έτσι indie pop λίγο προς την αγγλική, την παραδοσιακή. Άμα το πιάσετε στην, άμα το ψάξετε μάλλον στο YouTube έχει και κάτι πολύ ενδιαφέρουσα βιντεάκια. Ενδιαφέροντα, ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα βιντεάκια. Ψάξτε το, αξίζει. ήταν και οι Those Dancing Days, οι οποίες είναι, μία, είναι ένα γκρουπάκι τριών κορισιών οι οποίες έρχονται από, την, από ένα προάστιο της Σουηδίας, μάλλον της Στοκχόλμης, λέγεται Νάκα και όπως έχω ξαναπεί, η Σουηδία έχει βγάλει πολύ ωραία πράγματα τον τελευταίο καιρό από το 2010 και μετά, ιδιαίτερα στην indie pop, απίστευτα, απίστευτα συγκροτήματα Τέλος πάντων, αυτές οι κοπελίτσες έρχονται από εκεί πέρα και προσπαθούν έτσι να σε πολλά εισαγωγικά αντιγράψουν τον ήχο που είχανε τα girls groups της Αγγλίας επί δεκαετία 80 κατάσταση. Λοιπόν, και κυκλοφόρησαν το πρέπει να είναι ή το debut το τους ή κάτι τέλος πάντων ολοκληρωμένο φέτος, Μάρτιο. Τι άλλο να πω, πώς το λένε να πω Προφανώς πώς το λένε να πω Λέγεται Daydreamers and Nightmares Κυκλοφόρησε 1η Μαρτίου συγκεκριμένα Προηγουμένως ακούσαμε τον ε, Τελεκκίνησης ο οποίος ε, ε, Τι ήθελα να πω για αυτό Έχει ένα βίντεο κλιπ Τώρα το θυμήθηκα, το είχα ξαναπεί Που είναι, μιλάει για ένα αγόρι τέλος πάντων Που τα έχει με μια πλαστική κούκλα Και μου θύμισε την ταινία Το Lars and his girlfriend πώς, Που παίζει αυτός ο ξανθός ο ωραίος Ο οποίος που έπαιζε και στο notebook ε, Όσες μου ακούτε γιατί κυρίως οι κορίτσια θα το ξέρουν καταλαβα... ε, Ryan Gosling αυτός Ναι, πολύ ωραίος Έχει κάνει και συγκρότημα, θεός Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους μετρεόνομοι Μετρεόνομοι Οι οποίοι μας Λέχονται από την Αγγλία και είναι ένα έτσι ηλεκτροίνδι-pop group οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σαν το solo project του Joseph Mount εκεί το 1999 που ο συγκεκριμένος νεαρός ο πατέρας του είχε αγοράσει, του είχε κάνει δώρο ένα computer προκειμένου λέει να κάθεται μέσα στο δωμάτιό του και να φτιάχνει ηλεκτρονική μουσική. Οι επιρροές του είναι από τους LFO μέχρι τον Apex Twin Πραγματικά respect κύριε Τζόσεφ για τις επιρροές σας ε, Αλλά αποτέλετε το, το είδε πιο πολύ σαν hobby Παρά σαν κάτι το οποίο θα μπορούσε να βγάλει λεφτά Για να κάνει τόξεις, pop master plan και τέτοια φάση Λοιπόν, ε, όμως στη συνέχεια αποφάσισε να επεκταθεί το solo project και να γίνει μπάντα. Μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα και φτιάξανε τους ολοκληρωμένους μετρόνομοι. Έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και αυτό ήταν το τρίτο τους φέτος, το English Riviera, από το οποίο εντάξει δεν μπορώ να πω ότι εξέπληξη και πάρα πολύ γιατί ήταν λίγο δύσκολο σαν άλμπουμ. Γενικότερα ο είναι λίγο δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Ε, ακούσουμε το The Look που πιστεύω ότι είναι το πιο Απάκι, βλέπω .org, ή μπορείτε να μπαίνετε στην σελίδα του Βλέπω να κλικάρετε ότι έχει να κάνει σχέση με το ραδιόφωνο θα βρείτε εκεί το σάουντμποξ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε έρχεται εδώ το διαβάζουμε ή μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2610-222-192 πάμε να συνεχίσουμε και μπαίνουμε και στον Απρίλι να πω γιατί τελειώσαμε με το Μάρτι, το ξέχασα αυτό μπαίνουμε στον Απρίλι με μετρονομή και The Look Βλέπω το ραδιόφωνο Βήμα Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού Ένα ραδιόφωνο με πολλά πρόσωπα Περάσαμε και στο δεύτερο μισά για σήμερα και με αυτόν με τον οποίο κλείσαμε το πρώτο δεν ήταν άλλο από τον Panda Bear ή αλλιώς το Νοα Λένοξ το ιδρυτικό μέλος των Animal Collective μια μπάντα που υπεραγαπάω από την αρχή της μέχρι πιστεύω να μην υπάρξει ποτέ το τέλος της και... Δεν του φτάνουν οι Animal Collective, έχει, αποφάσισε, έχει μάλλον αποφασίσει να κάνει και κάποιες solo δουλειές πίσω από το όνομα Πάντα και να κυκλοφορεί κάποιους δίσκους μόνος του πάνω κάτω στο ίδιο στυλ ήχου που έχουν και οι Animal Collective προφανώς ο οποίος μας έρχεται από, την, από το Maryland και από παιδί λέει έπαιζε σπορ, Έκανε πιάνο και τσέλο και μάλιστα τραγουδούσε και ως στενόρος στην χοροδία του σχολείου του. Ενδιαφέρον. Το άρχισε έβγαλε το πρώτο του, την πρώτη του σώλο δουλειά, μετά κυκλοφόρησε το 4 το Young Prayer και το 2007 το Person Beats και φέτος μετά από πολύ μεγάλο μεγάλη αγωνία αποφάσισε να μας φανερώσει το τελευταίο του πόνυμα, το Town Boy, το οποίο... Πάρα πολλούς τους ξενέρωσε, διότι και εμένα, διότι είχε, είχαν κυκλοφορήσει πάρα πολλά κομμάτια ε, του άλμου. Σχεδόν το μισάλου είχε κυκλοφορήσει μέσα στο 2010 και η διαρροή δεν είχε γίνει μέσο άλλων που εντάξει, ξη μπαίνει στο Mediafire, βάζει στάδα και σου βγαίνει και λέει, θα έχα επιτέλου θα ακούσω κάτι. Τα είχε διαρρέσει μόνος, το είχε βγάλει βίντεο κλιπ κανονικά και λεφτά. Και είχε σε μια φάση να έχει ακούσει το μισό άλμου να το κυκλοφορήσει εκεί τέλη Μαρτίο αρχή Απριλίου. Να είναι λίγο σπάσιμο αυτό. Τέλο πάντων, τι να κάνουμε ελάχιστον το κυκλοφόρησε, καλώς ε, και έχει μπει και σε πολλές λίστες τα καλύτερα του 2011 ήταν έτσι όμορφο, ε, όχι σαν το με ένα το Pearson Pits μου άρεσε πιο πολύ του 2007 Εντάξει δεν μπορούμε τα έχουμε και όλα, ήταν αρκετά όμορφο Λοιπόν να πω επίσης ότι στην ίδια μοίρα με τον Noah Lennox ήταν και ο Bradford Cox τον Dear Hunter Ο οποίος και αυτός πίσω από το όνομα Atlas Sound έβγαλε και αυτός το πόνημά του φέτος Νομίζω είναι ο δεύτερος δίσκος του από σόλο δουλειά, το Parallax, το οποίο θα το ακούσουμε και όταν φτάσουμε στο φθινόπωρο. Ε, και είναι και φιλαράκια γιατί στο λόγκος του 2009, δεν 8, του Bradford Cox είχε συνεργαστεί μαζί με το Panda Bear σε ένα τραγούδι, στο Walkabout Και αυτά για αυτόν, πάμε να συνεχίσουμε με, τους, με την Malon on Tune Yards, τη Mel Garbus η οποία έβγαλε το δεύτερο άλμπουμ της φέτος τον Απρίλιο με τίτλο Who Killed Τι να πω αυτή, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω την έχω συμπαθήσει επαρκώς. Είναι ενδιαφέρουσα, έχει πολύ πειραματικό ήχο όπως και ο προηγούμενος κύριος. Ε, μόνο που χρησιμοποιεί, όχι τόσο ηλεκτρονικό, λίγο πιο συμβατικό πειραματικό ήχο. Πιο πολύ πειραματίζεται με τα όργανα γενικά. Ε, μουσικά όργανα. Πάμε να συνεχίσουμε με Τιούν και Business από το Ήταν και η Yards yeah. με το Business από το Who Kill. Εγώ πάντα δεν ξέρω τώρα, δεν ήξερα τι αυτή πρόκειται για γυναίκα διότι η φωνή δεν μοιάζει και πάρα πολύ με γυναικεία. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τι να πω, ότι, ότι πληροφορούμε αυτό σας λέω, δεν ξέρω τι παίζει από εκεί και πέρα. Να στείλω τις καλησπέρες μου και τα φιλιά μου στον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Αλτανόπουλο, ο οποίος σε αυτό το Σάββατο, 17 Δεκέμβρη, στην εκπομπή του θα φιλοξενήσει τον «Πώς το λορίζω». Γι' αυτό συντονιστείτε όλοι να τον ακούσετε. Και τι άλλο να πω, να πω ότι... Είχα μια κουβέντα με μια φίλη προχθές και εκεί που ήμασταν στο ολοφορείο και κατεβαίναμε από το πανεπιστήμιο μου λέει σε μια φάση μου, πετάει ρεσί, λέει, διάβασα ότι έρχονται οι Red Hot Chili Peppers Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 12. Δες λέει, εντάξει, μούφα είναι, δεν παίζει φάση, κλασικά, Αλλά μου, μου κλικάρει τώρα στο facebook, μου ανεβάζει ένα πόστω που λέει ότι έρχονται 4, 4, 4 Σεπτεμβρίου του 2012. Δεν ξέρω τι έχετε πληροφορηθεί. Βέβαια η ημερομή είναι λίγο μακρινή μέχρι τότε, δηλαδή έχουμε πολύ ψώμοι ακόμα, δεν έχουμε μπει καν στο 12 ακόμα. Αν όντως όμως ισχύει, θεωρώ γιατί η λογικά στο τεραβάιπ θα γίνει, θα βουλιάξει η μαλακάσα, το θεωρώ και ίσως θα πάω και εγώ. Ίσως δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν είναι και από πολύ αγαπημένους μου Peppers, εντάξει συμπαθώ μέχρι ένα σημείο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ένα ντουέτο το οποίο μας έρχεται από την Αγγλία και μπορώ να πω ότι εντυπωσίωσα αρκετά με τον δίσκο που έβγαλε φέτος είναι ο πρώτος τους, δεν ξέρω αν θα υπάρξει καν δεύτερος λέγονται Cut Size και μόνο από το όνομά τους για μένα μπαίνουν στα τόπ αγαπημένα μου και πρόκειται για τον Φάρις Μπάτουαν One, αν το λέω σωστά, ο οποίος είναι ο φρόντουμαν των Horrors Ναι αυτή η μπάντα από την Αγγλία η οποία έχει ξεκινήσει σαν νήμο Το 2009 έβγαλε μια δισκάρα πίστευτη και φέτος έβγαλαν ξανά δίσκο Όχι τόσο ωραίο αλλά εντάξει Και με μία τύπησα την Rachel Zephyra η οποία είναι, ten, είναι σοπράνο Τεν λίγο δύσκολο να ήταν Είναι σοπράνο και αποφάσισα να κάνουν έτσι ένα ντουέτο Και να βγάλουν ένα δίσκο που να κυμαίνεται λίγο έτσι σε... Συμφωνική pop Αν υπάρχει αυτός ο όρος Λίγο έτσι ονειρική pop Μια τέτοια φάση Ο δίσκος λέγεται cut size και αυτός Και είναι πάρα πολύ ωραίος Γιατί η φωνή του Batman Συνδυάζεται πάρα πολύ όμορφο με αυτή της κοπέλας γιατί έχει πολύ μπάσα φωνή αυτός και αυτή είναι πολύ όμορφη και πολύ γλυκιά φωνή και κάνουν κάτι πολύ έτσι απίστευτα, ωραία pop μουσικά. Και να πω ότι το πρώτο τους λέει κονσέρτα το είχαν δώσει στον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό. Τι να σας πω, δεν ξέρω, αν ισχύει. Πάμε να ακούσουμε «Facing the Crowd» από «Cats Eyes. Αυτή ήταν και η The Fresh and Only's. Ε, αν και είχα πει ότι θα συμπεριλάβω μόνο άλμπουμς, δεν κρατήθηκα. Έβαλα το Do You Believe in Destiny από το φετινό του σε EP, γιατί ήταν, είναι πραγματικά ο πανέμορφο. Δηλαδή, όταν το είχα πρώτα ακούσει, μου άρεσε, δεν ξέρω, το πολύ μαγικό μέσα. Οι οποίοι μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Σαν Φρανσίσκο, γενικότερα έχω στους συναρτήσει λίγο πιο γκάρατζ. Εντάξει, είχανε βγάλει το πρώτο τους άλμπουμ το 2010, όχι πρώτο τους, τέλος δεν ξέρω αν ήταν πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο, γενικότερα με αυτές τις μπάτσες πάντα επερδεύουμε, το οποίο είχε τίτλο Play, Play It's Strange, από το, οποίο, από το οποίο εγώ τους έμαθα τουλάχιστον. Και εμ, κυκλοφόρησαν φέτος και ένα EP, το οποίο νομίζω το έχουν κυκλοφορήσει στην Mexican Summer, που είναι μια πολλά, πολλά υποσχόμενη και ανερχόμενη εταιρεία η οποία έχει μέσα από τους Best Coast μέχρι τους Snow για να καταλάβει το φάσμα των ήχων που περιέχει. Και γενικότερα το 11 μπορώ να πω ότι ανέδειξε αρκετές εταιρίες Τουλάχιστον πολλές μπάντες γίναν γνωστές και πίσω από αυτές γίναν και εταιρείες όπως ε, τη Sacred Bones Records και τη Not Not Fun. Και κυρίω η Σέκτ μέσα από την ζόλα τζή, πιστεύω ότι έγινε, έγινε, τουλάχιστον για, το, για κάποιον που δεν τα παρακολουθεί τόσο πολύ, μπορεί να το πω, όπω θα παρακολουθώ εγώ σε μια φάση ψυχασθένεια. Ο ζώαζί σου ίσω είναι σε records. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με έναν κύριο που μα έρχεται νομίζω και αυτός από την Καλιφόρνια τον κασέ Μακκόμπς τον οποίο εγώ φέτο τον έμαθα, δεν τον ήξερα, με, τον, με το άλον που έβγαλε φέτος Γενικότερα το ύφο του και λίγο, έχει πάρει λίγο αποβέβαιται underground, λίγο από Morris, έχει απίστευτο στίχους ε, Από το καινούργιο το που θα ακούσουμε το County line και Arts πριν και η 4 έχει πολύ δυναμικά παρόλο που έχει ένα τεράστιο παρελθόν και έχει κάνει, έχει βγάλει αρκετούς πολύ ωραίους δίσκους φέτος, θεωρώ. so ήταν και ο Kaz με το County Line, πολύ slow, πολύ ερωτικό. Και πάμε να συνεχίσουμε με πάλι κοπελιές με τις The οι οποίες είναι τρεις κυρίες, οι οποίες σχηματίστηκαν εκεί το 2008... Ε, τους συνδέει μια πολύ μεγάλη και ισχυρή φιλία τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να ισχύει μεταξύ γυναικών αλλά τέλος πάντων και ήταν παλιά κανάνε φωνητικά στους ε, Fresh and Only's που ακούσαμε προηγουμένως και φέτος κυκλοφορήσανε το άλμπουμ τους πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ δηλαδή μέσα στην καρδιά μου της έχω πολλοί θέες πολύ ωραία άλπουμ, ε, Jones Cookies Εμείς θα Black Rider και να πω γιατί δέχθηκα ρακετά στο facebook για τους ερε Αν το λέω σωστά κι αυτό Δεν δω το βλαχάκι ε, Δεν είναι στη μαλακάσα Τέλος πάντων όπου και να είναι πιστεύω ότι θα γίνει χαμός Αν γίνει Γιατί τώρα όπως είπα και θα γίνει λίγο πεσιόδοξη Και λίγο και κακιά για ακόμα μια φορά Διότι όσο να είναι Εντάξει Εδώ γίνονται ακυρώσεις για συναυλίες οι οποίες είναι πολύ πιο βατές να γίνουν και έχεις πάρει δησιτήριο και σου λένε τελικά δεν θα γίνει και μένει λίγο με την ξενέρα θεωρώ και είναι και λίγο μακριά πέφτη μέχρι τον άλλο Σεπτέμβριο έχουμε αρκετό καιρό ακόμα Για να πω ότι συνήθως τότε τα μπάντες οι οποίες έχουν τόσο μεγάλη καριέρα αποφασίζουν να έρθουν Πα... ε, Πάτρα θα έλεγα, μακάρι, αποφασίζουν να έρθουν Ελλάδα και ειδικά όταν έχουν κληροφορήσει και ένα δίσκο κάτω του μετρίου, θεωρώ. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Μακάρι πάντως αν έρθουνε να δούμε και τίποτα Radiohead γιατί βλέπω η Ελλάδα μπαίνει πολύ δυναμικά παρόλο την κατάστασή της. Μπράβο μας, χαίρομαι. Μακάρι να γίνει. Πάμε να συνεχίσουμε με The Sandwiches και Black Rider. Και όχ, πήγε και 57. Α, άρα κάπου εδώ εγώ θα πέπει να αποχωριστώ. Εντάξει, δεν πειράζει, τα πούμε τη Δευτέρα. Ε, και όπως προφανώς καταλάβετε δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τον Απρίλιο, δεν πειράζει την Δευτέρα που θα μπούμε και στο Μάιο, ο οποίος Μάιος είχε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα, θα προσπαθήσω να τα χωρέσω όλα τη Δευτέρα γιατί πρέπει να φορτσάρουμε και λίγο γιατί βλέπω πολλά μη μας παίρνει ο καιρός Θέλος πάντων να μην μιλάω άλλο για να προλάβουμε να ακούσουμε και το τραγουδάκι που ακολουθεί και όπως είπα Και το βράδυ έχουμε και τον κύριο Κώστα Πετρούλη, ο οποίος πιστεύω να μην μας ξεμπροστιάσει όλους στην εκπομπή του, γιατί θα κάνει να αφιέρωμα εδώ στους παραγωγούς του Βλέπω. Στο Hidden Track, λοιπόν, 11 με 1 σήμερα. Θεός βοήθως. Εμείς θα το πούμε τη Δευτέρα, να έχετε ένα πολύ όμορφο παρασκευό Μέχρι τότε, φιλιά αγάπη και στερόσκονη.